Κεφάλον Γάμα, σελίδα 376, στίχη 1 21, διάλογος του Κυρίου με τον Νικόδημον. 1. Ήτο δε κάποιο άνθρωπος από την τάξη των Φαρισαίων που ελέγε τον Νικόδημος, μέλος του συνεδρίου και ως εκ τούτου άρχων των Ιουδαίων. 2. Ούτως, για να αποφύγει τα σχόλια για την δυσμένεια των συναδέλφων του, ήλθε νύκτα προς τον Ιησούν και του είπε «Διδάσκαλε». Και εγώ και μερικοί άλλοι συναδελφοί μου Ιξεύρομεν ότι ήλθες από τον Θεόν απεσταλμένος και φωτισμένος διδάσκαλος Το καταλαβαίνομεν δε αυτό Διότι κανείς δεν μπορεί να κάνει τα θαύματα που κάνεις εσύ Εάν δεν είναι ο Θεός μαζί του Δίδαξέ μας λοιπόν περί του πώς θα απολαύσωμεν κι εμείς τα αγαθά της βασιλείας 3. Απεκρίθη ο Ιησούς και του είπε Εν πάση αληθεία σε διαβεβαιώ ότι αν κανείς δεν γεννηθεί από επάνω, δηλαδή από τον ουρανό, δεν δύναται να είδει την Βασιλεία του Θεού και να απολαύσει τα αγαθά της. 4. Λέγει προς αυτόν ο Νικόδημος. πώς μπορεί να γεννηθεί πάλιν ο άνθρωπος όταν έχει πλέον γυράσει? Μήπως η μπορεί να έμβη διαδευτέραν φοράνε στην κοιλία της μητέρας του και να ξαναγεννηθεί? 5. Απεκρίθη ο Ισού. Αληθό σου λέγω ότι εάν δεν γεννηθεί κανείς πνευματικός από το νερό του Αγίου Βαπτίσματος και από το Άγιο Πνεύμα, το οποίον αοράτως δια του νερού τούτου ενεργεί την αναγέννηση του ανθρώπου, δεν μπορεί να έμβει στην Βασιλεία του Θεού. 6. Κάθε τι που έχει γεννηθεί με φυσική γέννηση από την σάρκα, είναι και αυτό σαρκικόν και δεν μπορεί να εισέλθει στην πνευματική τάφτη Βασιλεία. Και εκείνο που έχει γεννηθεί από το Άγιο Πνεύμα, είναι ύπαρξης και προσωπικό πνευματική και αυτή θα απολαύσει την πνευματική βασιλείαν του Θεού. 7. Μην απορήσεις, διότι σου είπα, πρέπει εσείς όλοι να γεννηθείτε από την χάρη του Αγίου Πνεύματος, η οποία καταβαίνει από τον ουρανόν. 8. Ο άνεμος πνέει όπου θέλει και ακούει στην βοή του, αλλά δεν ήξερε από πού ακριβώ ξεκίνησε και πού θα σταματήσει». Έτσι γίνεται και εις κάθε άνθρωπον που αναγεννάται από το Άγιο Πνεύμα. Ο τρόπος της αναγεννήσεώς του μένει μυστηριώδης. Η επενέργεια όμως του Πνεύματος είναι δραστική και το αποτέλεσμα αυτής γίνεται φανερόν. 9. Απεκρίθη ο Νικόδημος και είπε εις αυτόν, «Πώς είναι δυνατόν να γίνουν αυτά και να πραγματοποιηθεί η πνευματική αυτή και ουρανία αναγέννηση. 10. Απεκρίθη ο Ιησούς και του είπε, Συ είσαι αναγνωρισμένος διδάσκαλος του Ισραηλιτικού λαού... και δεν γνωρίζεις αυτά δια τα οποία έκαμαν λόγον η προφήτες. 11. Εν πάση αληθεία σου λέγω... ότι εκείνο που γνωρίζομαι καλά... αυτό λέγομαι... και περί εκείνου το οποίον εξ αμέσου και θεωρίας έχομαιν ήδη... περί αυτού μαρτυρούμεν. Κι όμως δεν δέχεστε την μαρτυρία μας. 12. Εάν σα είπα θεία μεν αλλά οι οποίοι αναφέρονται ει εκείνα που συμβαίνουν επί τη γη και των οποίων λαμβάνουν οι πιστοί πήραν εν τη επιγείω ζωή των, κι όμω δεν πιστεύετε σε αυτά, πώ θα πιστεύετε εάν σα είπα αληθεία υψηλά που αναφέρονται ει ουράνια μυστήρια. 13. Κι όμω, μόνον από εμένα θα μάθετε τα επουράνια τα αυτά. Διότι κανεί από του ανθρώπου δεν έχει αναβεί στον ουρανόν για να μάθει τα επουράνια και να σα διδάξει περί αυτών. Παρά μόνο εκείνος που κατέβει από τον ουρανό και έγινε δια τη ανανθρωπίσεω ιό του ανθρώπου, ο οποίο ενώ τώρα είναι ει την υγιή, εξακολουθεί ω πανταχού παρόν Θεό να είναι και ει τον ουρανό. 14. Και για να σου αποκαλύψω κι άλλην άγνωστον και ψυχοσωτήριον αλήθεια, σου λέγω: Όπω άλλοτε ο Μωησή εκρέμασε νησιλά το χάλκινο φίδι, δια να σώζονται δι' αυτού οι Ισραηλίτε από τα θανατηφόρα δαγκώματα των φιδιών τη ερήμου, έτσι, σύμφωνα με το μυστηριώδες σχέδιον του Θεού, πρέπει να κρεμαστεί ψηλά επί του σταυρού ο Υιός του ανθρώπου, Προσλαμβάνουν το ομοίωμα της αμαρτίας, αλλά μη έχουν καμίαν πραγματικήν σχέση με αυτήν. 15. Και θα υψωθεί επί του σταυρού, για να μην χαθεί στον αιώνιον θάνατον κανένας από εκείνου που πιστεύουν εις αυτόν, αλλά να έχει ζωήν αιώνιον. 16. Μη σου φαίνεται δε παράδοξον το ότι πρόκειται δια την σωτηρία σας να υψωθεί επί του σταυρού ο Υιός του ανθρώπου, διότι τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο των ανθρώπων που έζη στην αμαρτίαν, ώστε παρέδωκεν εις θάνατον των μονάκριβων του, δια να μη χαθείς αιώνιον θάνατον καθένας που πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει ζωήν αιώνιον». 17 διότι δεν απέστειλε ο Θεό στον Υιόν του εις το αμαρτωλό γένος των ανθρώπων για να κατακρίνει και καταδικάσει το γένος αυτό όπως φρονείτε εσείς οι Ιουδαίοι περί του Μεσσίου ότι θα σώσει μόνο τους Ιουδαίους και θα κατακρίνει τα λοιπά έθνη αλλά τον απέστειλε για να σωθεί ολόκληρος ο κόσμος των ανθρώπων δι' αυτού 18. Όποιο πιστεύει σε Αυτόν είτε Ιουδαίο είναι είτε εθνικό, δεν κατακρίνεται όμως δεν όμως έχει κατακριθεί μόνος του από τώρα, διότι δεν έχει πιστεύσει στο όνομα του μονογενούς Ιού του Θεού και δια τη απιστίας του απέκλεισε μόνος τον εαυτό του από τον προσκαλούντα αυτόν η σωτηρίαν 19. Ο λόγος λοιπόν και η αιτία για την οποία κρίνονται και καταδικάζονται οι άπιστοι είναι ούτως ότι το φως της αληθείας, ο ιό του Θεού, ήλθαν στον τον κόσμο, αλλά οι άνθρωποι επροτίμησαν το σκοτάδι της πλάνης και όχι το φως, και έκαμαν την προτίμηση να αυτήν διότι ήσαν πονηρά τα έργα τους. 20. Διότι καθένας που επιμένει να πράττει έργα πονηρά και κακά δεν αδιαφορεί απλώς αλλά αποστρέφεται το φως και δεν έρχεται στο φως για να μην γίνει φανερά η ασχημία και η φαυλότηση των έργων του και προκληθεί ούτως η αποδοκιμασία του και η εξέγερση τη συνειδήσεώς του. 21. Εκείνος όμως που πράττει τα έργα τα οποία επιβάλλει το θέλημα του Θεού το οποίον είναι αλήθεια όπως αλήθεια είναι και αυτός ο Θεός έρχεται κοντά στο το φως και πλησιάζει στον Ιησού παραδιδόμενος σε αυτόν με τα πάσης εμπιστοσύνης Πράττει δε τούτο διότι θέλει να γίνει φανερά η ποιότης και η ηθική αξία των έργων του για να έτσι και αυτός και πληροφορηθεί συνειδησής του ότι τα έργα αυτά έχουν γίνει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού.